Και αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά για την υγεία! και σταυρό. Εκκλησία, ταβέρνα, δουλειά. Τσίστε τέλειοι και δεν στάμματα. και Η πατρίδα, κύριε Παύλου, η πατρίδα. Και αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά για την υγεία. Το λέει ο Υπουργό. Το είπε χθε βράδυ σε εκπομπή ότι η πατρίδα, η πατρίδα όλων μα, η Ελλάδα μα και η κυβέρνηση, μπήκε μαζί με την πατρίδα, κάνει πάρα πολλά για την υγεία. Και κυρίω το είπε με αυτό το πολύ ωραίο υφό που μόλι ακούσαμε. Απαντούσε σε έναν Κροατή, νομίζω τον λένε Παύλο. Αλλά εδώ το έκανε επίθετο. Κύριε Παύλου, λεπτομέρεια τώρα είναι όλο αυτό. Τη σημασία έχει τη μέση του κυρίου Παύλου ή του Παύλου. Ε, μάθαμε ότι η πατρίδα αγωνίζεται, χτίζει, δημιουργεί στον τομέα της υγείας. Ξέρουμε όλοι ακριβώς τι έχει κάνει η πατρίδα για την υγεία και τι κάνει καθημερινά. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Ξαναλέω, <Ζάννα> αυτό με το προσωπικό έχει να κάνει και λίγο πλάκα. Λοιπόν, έχουμε και γιατρού και νοσηλευτέ και προσωπικό. Θέλουμε περισσότερο προφανώ. <Προφελός> θέλουν. Για να λείπουνε, θέλουν. Κάνουμε προκηρύξει. Το λέγαμε πιο πριν. 6.000 προκηρύξει μονίμω που κάναμε φέτο, 4.500 κάνουμε τον χρόνο. Κάνουμε απικουρικού. 1.500 του χρόνου. Λοιπόν, κομμένη πλάκα. Συγγνώμη, παιδί μου. Έτσι για το ακούξω. Εγώ δεν έγινα και δεν έγινα και δεν έγινα. Θέλουν μιλήματα πολλά για Η πατρίδα, κύριε Παύλου, η πατρίδα και αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά για την υγεία. Πάρα πολλά για την υγεία. Η πατρίδα και αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά για την υγεία. Πρέπει να το μάθουν όλοι, γι' αυτό και το μεταδίδουμε εδώ, και κυρίω ο κουρέτα, ότι η πατρίδα κάνει πάρα πολλά. Για την υγεία, ε, αν δεν ξέραμε τι ακριβώ γίνεται, μπορεί να γίνονται και πιστευτό αυτό που λέει εδώ η Υπουργό Υγεία. Που κατά σύμπτωση είναι αυτός που κάνει πάρα πολλά για την υγεία Οπότε πρέπει να πανηγυρίσουμε Να που συμβαίνουνε και θαύματα Είναι ο θαύμα Και πουλώνονται τα τραύματα να. Και βελτιώνονται τα πράγματα Εμορραγίες και κατάγματα Σχολικοητήτες και εμφράγματα Σέρματα διφραγκα παιδιά Α. Μονάχτε μου ένα γιατρό Τε χάρτη το γιατρό Τον γιατρό να, παιδιά Canara. Ня папця, папця, папця. Ня папця, ня папця, папця. Ня папця, мя папця папця, ня папця, мя папця мя папця. 60 perno khapya. E prosto ke faylitsila. Silota Θέλω να νομίζει ότι αυτά που λέμε είναι ελληνικά προβλήματα. Τα έχουν και άλλες χώρες. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με την υγεία, να ασχοληθούμε με τα θέματα υγείας επειδή ακριβώς ο αρμόδιος Υπουργός μας διαβεβαίωσε με στόμφο, σαν να λέει ποίημα στην έκτη δημοτικού, ότι η πατρίδα μας και η κυβέρνησή μας, αυτά τα δύο συμπίπτουν και να συμπίπτουν για πάντα όσο γίνεται, Αν είναι τόσο επιτυχημένα, γιατί όχι, κάνουν πάρα πολλά πράγματα για την υγεία και κάποια στιγμή, αφού τα είπε όλα αυτά, μάλλον δεν έπιθε εκεί το πάνελ ή τα είχε εξαντλήσει, τα περί και περί υγείας και περί κυβερνήσεως, έπρεπε να κάνει και τη σύγκριση με άλλη χώρα. Διάβαλα τώρα ένα άρθρο από την Deutsche Welle. Όπως έχω μιλειάθει, δεν το έχω να στο Twitter. Ναι. Λοιπόν, Γερμανία Deutsche Welle. Σήμερα φροντάρου η Γερμανία, πραγματοποιείται χειρουργία, παρά το γεγονός γεγονό μπορεί να μείνει καν εξέχουν λόγω τη πίεσης που ασκείται λόγω τη υπερεργασίας. Στη Γερμανία, γιατροί. Πολλά νοσοκομεία βρίσκονται στο στάδιο της χρεοκοπία. Το you know, Η Γερμανία. Η έλλειψη γιατρών στην επαρχία τη Γερμανία είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα για να το να θεσπίσουν ισχυρά κίνητρα. Πολλά χώρας, στη Γερμανία πρέπει να κλείσουν, διότι θα είναι Το έχουμε πει και άλλε φορέ. Το λέμε συνέχεια. Ε, στηρίζουμε τη Γερμανία. Στηρίζουμε το γερμανικό λαό. Έχουμε στηρίξει και το βελγικό λαό γιατί και αυτοί δεινοπαθούν. Έχουμε στηρίξει το γαλλικό λαό γιατί έχουν 22 ώρε αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία Έχουμε στηρίξει τα νοσοκομεία στο Λονδίνο γιατί, και του Λονδρέντου γενικότερα γιατί και αυτοί περνάνε χάλια όταν πρόκειται να πάνε ε, σε νοσοκομείο. Εδώ για άλλη μια φορά πάλι του Γερμανού που περνάνε. Ε, ακούτε πως, δυσφορούν μπορούν να πεθαίνουν όλα. το επόμενο είναι να πεθάνουν να πεθαίνουν οι Γερμανοί να ακούσουμε και τέτοιου τύπου παραλληλισμούς και παραδείγματα τους Φιλανδούς επίσης γενικώ όλες οι χώρες πάνε χάλια η μόνη χώρα που πάει καλά είναι η Ελλάδα ε, κυρίως στον τομέα της υγείας αν εξαιρέσουμε τα σεντόνια θα τα βρούμε στην πορεία όλα αυτά οπότε πράγματι έχουν κάνει θαύματα Άρα λοιπόν, ποιο το κάνει ποιο, Εμείς το πράττουμε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι Ποιο, Αυτός Ένα μηδέν Εμείς που στηρίζουμε την κυβέρνηση Εμείς που ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων Ξέρουμε γιατί το κάνουμε Γαμπάμε την πατρίδα Γαμπάμε τον ελληνικό λαό Το κάνουμε με πλήρη συνέστηση Με πλήρη ελευθερία Με πλήρη ευθύνη Φάγμα μεγάλο και μυστηρίο oh! Τώρα θα πάρουμε εξιτήριο oh! Ποιος αρκεί να το θέλει ο Ποιος Τι κάνει εκεί πέρα, τι Ο άνθρωπος είναι μαντρεαλισμένος Θα εξηγήσει, απ'χώρησε Είναι λουφημένος Το θάρρος τα γίνει χωρό Μου λέει λόγος. Να στάσει ο παθολόγο Ποιος Το παθολόγο Κέντρος με κεφάλι Ζητούμε οληκαλά. η Ελλάδα. τα Όλα μαζί. Ήρθα να λοιπόν, όλο αυτό που συμβαίνει στον τομέα τη υγεία η πατρίδα. Ευχαριστούμε την πατρίδα και όσα έχουμε κάνει είναι Και πρέπει να την δίπλο-τρίπλο ευχαριστήσουμε μόνο και μόνο για αυτά που κάνει για την υγεία. Αν είστε κι εσείς έτσι ενθουσιασμένοι όπως εμείς, 211-10-808-80 τηλέφωνο επικοινωνίας για να δώσετε ευχαριστίες ή να δηλώσετε υποταγή ή οτιδήποτε άλλο προθυμία ε, στην πατρίδα, στις ανάγκες της πατρίδας για να μπορεί να μας τα γυρίσει πίσω όλα αυτά, να προσφέρει Στον τομέα κυρίως της υγείας ευχαριστούμε την πατρίδα που μας έχει δώσει και ένα κόμμα που είναι ο μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί μαθαίνουμε πώς μπορεί να χορέψει ή να δράσει ή να παίξει κάποιος σε τσίρκο. Ο Στέφανο Κασελάκη, εγώ την έχω ξαναδεδοτυπώσει την άποψή μου. Mm. Δεν, δεν πρέπει να είναι υποψήφιο στο χώρο, διότι δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ψηλά την κορφιά και κουλάρα τεκιγιά. Στον ιερό του χώρου θα μα τα Πάλι. Με καρδιά ο λιευρό για να φύγει ο εχθρό. Ψήφτε τέλει και δώσα. Θεό. Ο ίδιο τι κάνει σήμερα. Στείνει ένα, ένα παράλληλο μηχανισμό. Δεν λέω μόνο τα γραφεία, λέω μια πλατφόρμα παραπλανητική Καλεί τους ανθρώπους με τα προσωπικά τους δεδομένα να καταθέσουν τα στοιχεία τους σε αυτή την πλατφόρμα Και ο άλλος νομίζω ότι έχει εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ Η Όλγα Γεροβασίλη Για όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ το... όλα θα κρυθούν αυτό το Σαββατοκυριακό Γιατί ψηφίζουν οι οργανώσει τα μέλη, οι φίλοι όσοι είναι εκεί γύρω Για του συνέδρου, αν οι συνέδριοι είναι υπέρ κασελάκι, όλα αυτά που ακούμε αυτέ τις μέρε ανατρέπονται γιατί το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο. Θεωρητικώ έτσι μάλλον θα συμβεί, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Γιατί μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, όλε οι έννοιε, οι λέξει, η λογική που υπάρχει και μπορούμε να επικοινωνούμε οι άνθρωποι μεταξύ μα, εκεί αλλάζουν. Έχουμε μπει σε ένα άλλο περιβάλλον και ερμηνεύονται τα πράγματα όπω θέλει η τάδε ομάδα, η δίνα ομάδα. Τα έχουμε ζήσει και η Όλγα Γεροβασίλη εδώ είπε ότι δεν κάνει για πρόεδρο ο Κασελάκης για τον απλό λόγο μεταξύ άλλων δηλαδή ότι τραμπουκίζει Σας θυμίζω ότι ο ίδιο ο Στέφανος Κασελάκης καλεί τον κόσμο και έξω από το χώρο του συνεδρίου όπως τον κάλεσε και έξω από τη συνεδρία της Κεντρικής mm -hmm. με επιθέσεις σε συναδέλφους σα που το ξέρετε τραμπουκισμούς δηλαδή καλεί mm -hmm. τραμπουκισμούς Με ο γεμός, Για να φύγει Τι μας είπε ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα ότι, ε ναι, δεν θα είμαστε και πολύ ευγενείς και πολύ υπείοι, τι εννοεί και ποιον απειλεί σε ποιο κόμμα θα συνέβαιναν όλα αυτά και ο θήτης θα εμφανιζόταν ως θύμα Είμαστε ένα μπουρδέλο Σε αυτό το κόμμα που περιγράφει εδώ ο τραμπούκος που τραμπουκίζει, Στέφανος Κασελάκη σύμφωνα πάντα με την οπτική άποψη της Όλγας Γεροβασίλη και όσων είναι γύρω από Αυτήν και είναι και πολύ το παλιό καλό κόμμα Όλα αυτά όμως κλονίζουν τη δημοκρατία Την έννοια της δημοκρατίας Γιατί θέλουμε διπολισμό Δεν γίνεται αστική δημοκρατία χωρίς δύο Δεν είναι σαν το ταγκό Πρέπει να κομπάρσεις ο λαός πάντα με ψύχουλα Και από εκεί και πέρα πρέπει πάνω στη σκηνή να χορεύουν δύο Έχουμε τον έναν που είναι η άριστη κυβέρνηση Ταυτισμένη με την πατρίδα που κάνει ό,τι μπορεί όπω ακούμε και το προβάλλουμε και εμείς εδώ με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, πανηγυρίζουμε με εμβατήρια με διάφορα άλλα αλλά απ' την άλλη πρέπει να υπάρχει και ο άλλος πόλος ο οποίος αυτή τη στιγμή περνάει κρίση ο Θεανδρουλάκης που μπορεί να είναι ο άλλος πόλος δεν έχει προχωρήσει πολύ ακόμα άρα είμαστε σε αυτό το κενό θέλω να πω όταν η αστική δημοκρατία δεν πάει και τόσο καλά εμείς εδώ ανησυχούμε Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Chiesta la victoria sempre. Σε λέω ξεκάθαρα. Δεν θα κάνω πίσω. Θα τα μίσω Ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας θυματίσει Κανείς Ανησυχώ Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε Δεν μιλώ Και δεν ζητώ Κανένα Και απορώ Εναισυχείτε καλέ μου κύριε Θεωρώ ότι ελάχιστα αφορά την ελληνική κοινωνία Ή όποια στο στρέφεια υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ Α, Αυτά τα λέω καραμέρο. Καραμέρος Είναι δυνατόν όλους μας αφορά Θα χάσουμε τέτοιο θέμα Έχουμε πάρει τα popcorn τόνους Εδώ και ένα χρόνο και καταναλώνουμε μόνο popcorn Ποιος δεν θέλει να δει αυτό το ξεπουπούλιασμα Που φτάνει στο τέλο του, με το, την εκλογή των συνέδρων μεθαύριο, και το συνέδριο, όποτε γίνει, ή το τέλο τη αρχή, η αρχή του τέλου. Γιατί μετά θα αρχίσει κάτι άλλο. Δύο κόμματα θα είναι, 22 κόμματα θα είναι, ο Κασελάκη θα είναι, η Όλγα θα είναι, ο Φάμελο θα είναι, ο, ο Πολάκης, όποιο και να είναι. Θα αποκτήσει επιτέλου ενδιαφέρον η πολιτική ζωή του τόπου, έξτρα ενδιαφέρον, θα αποκατασταθεί ο διπολισμό, και έτσι δεν θα ανησυχεί ο καλό κύριο που λέει ο Βορύδη, ο Γιατί αυτό είναι που τραγουδάει το τραγούδι με τίτλο Αν ήσυχο Καραμέρο. Ο Γιώργος Καραμέρος λοιπόν, μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ελάχιστα αφορά την ελληνική κοινωνία, η όποια εσωστρέφεια υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σιγά-σιγά, όσο περνούν οι μέρε, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Χτε, εδώ φιλοξενήσατε ένα συνεργάτη του κ. Κασελάκη, ο οποίο μίλησε για μια πορεία προ τη Ρώμη. Μια φράση που χρησιμοποιούσαν οι μελανοχείτονες του Μουσολίνη. Εδώ υπάρχει έλλειψη, όχι πολιτικής, έλλειψη συνέστησης που σε ποιο κόμμα ακριβώς και σε ποιο πολιτικό χώρο βρίσκονται κάποιοι. Και νομίζω ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει το συνέδριο στην εκλογική διαδικασία. Ανησυχώ. Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε. Μου περπατώ και είμαι... Τι ανησυχείτε, καλή μου κύριε! Ο Βορίδη, ο οποίο απευθύνεται στον Πασχάλη Τερζή και του θέτει αυτή την ερώτηση, τον αποκαλεί καλό κύριο. Όμω, να το κρατήσουμε αυτό. Ευγενέστατο πάντα ο Βορύδη, ξεχυλίζει από αστική ευγένεια, βαριέται στα πάνελ και βγάζει ατάκε. Παράγει ατάκε και πάρα πολύ καλό, τουλάχιστον προσφέρει σε κάποιο τομέα, σε αυτόν τον τόπο, την ψυχαγωγία του ελληνικού. Λάου, γιατί τα υπόλοιπα δεν βλέπουμε κάτι. Αν και η πατρίδα, όπως λέει και ο άλλος, κάνει τα πάντα γύρω από την υγεία. Τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι για φάρμακα, αλλά έχουν ακριβίνει. Το φάρμακο είναι κάτι που θα το βρίσκεις ή να μην το βρίσκεις. Να το βρει. Αλλά να το παίρνει κιόλα. Έχει 25% συμμετοχή. Αν ένα φάρμακο πήγε από το 1 στα 2 ευρώ, είναι 100% αύξηση. Ε, συμφωνούμε. Ωραία. Από εκεί που 25 λεπτά, δίνει 50 λεπτά. Σωστό. Αυτό, γι' αυτό ζητάμε. Αυτό, αυτό είναι. Τι θέτω, Να δίνει από 25 λεπτά 50 λεπτά ή να μην βρει το φάρμακο. Και τώρα πρέπει. Τελειδέλη, τελειδέλη τελει, τελει, τελει, να σπορέψουμε τελει, και φιλάω τη σημαία, Άμα δεν το βρήκατε το πληρώσει όμως επίσης θα παθήσει. Μα δεν θα, το, μα δεν θα βρίσκαν τα φάγαλα. Τα από την Ελλάδα σας λέω. Αποσύρονταν. Mm. Πώς να το εξηγήσω. Δεν πάω πω απλά. Λέτε εγώ τρελάθηκα τιμές χαζόσημαι. Θέλει και μετάφραση. Λέει εδώ στο τέλος. Λέτε εγώ να τρελάθηκα να αυξήσω τιμές, Όλα αυτά το είπε με πέντε σύμφωνα. Ε, τρώει τα αφωνίαντα. να βάζει τη σειρά της λέξης με, την, με το σύνολο των γραμμάτων που η κάθε λέξη έχει εδώ τι μας λέει ο Υπουργός Υγείας, γιατί ξαναγυρίσαμε σε αυτόν ότι τα φάρμακα ή θα ανεβαίναν προς τα πάνω οι τιμές τους ή δεν θα υπήρχαν Προφανώ προτιμάμε τα φάρμακα με ανεβασμένες τιμές, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα αν υπάρχει τέτοιο δίλημα Θα πρέπει να ανέβουν και άλλο οι τιμέ για να μην φύγουν τα φάρμακα. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει μια φαρμακοβιομηχανία ή κάποιο να πει και αυτέ οι ανεβασμένε τιμέ είναι χαμηλέ. Και πρέπει να ανέβουν γιατί στη Γερμανία, γιατί στην Αυστραλία, γιατί στη Μοζαμβίκη, γιατί στον Καναδά. Και από εκεί και πέρα προσθέτετε ό,τι θέλετε στι χώρε που προαναφέρθησαν. Οπότε, χαλάλι και μπράβο που βρέθηκε ένα τολμηρό να αυξήσει τα φάρμακα. Ο πρώτο υπουργό και μπράβο του, αλλά δεν το έκανε. Που το είπε στη βουλή το, ο αδέρφη Ανθό του ΣΥΡΙΖΑ. Το 19. Το, σημάμαι, το, σημάμαι. Και το έχω βάλει το βίντεο που το είπε. Το θα έρθει μια μέρα που επιτέλου ένα υπουργό που ο Ξανθός, θα πρέπει να αυξήσει μέσα αυτήν την άρμακα. Και πρέπει να πολεμάμε το λαϊκισμό και το τέλο δεν θα έχουμε φάρμακα. Mm. Ε, ο υπουργό που τελικά έκανε αυτό που λέει ο Ξαρτό το 19 είναι ο άνθρωπο Γιουρία. να πρέπει, ε, ε, Μου έδω και να κάνω κάτι δύσκολο. Τελικά αυτό είναι τα, τελικά θα να ξέρετε όμως, εσύ που γι' αυτό και καλό δεν θα που λένε. Ότι αν δεν ανεβάζουμε τις τιμές σε αυτά τα φάρμακα, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φάρμακα στην αγορά. Θα φεύγανε, τόσο απλά. Θα φεύγανε τα φάρμακα από τα ράφια από τα φαρμακεία, τα κουτιά. Θα βγάζαν πόδια και θα φεύγανε λοιπόν μπράβο και στον υπουργό που βγαίνει και το λέει και στην πατρίδα, γιατί με έχει προηγηθεί η δήλωση ότι η πατρίδα θα κάνει όλα αυτά για την υγεία. Μπράβο στην πατρίδα, μπράβο στον υπουργό που τόλμησε. Δεν το τόλμησε ο εξανθώ, το τόμισμό ο άνθρωποι Γεωργιάδης Και έχουμε φάρμακα στα ράφια. Αλλιώ. Δεν θα είχαμε, θα ήταν άδεια τα ράφια των φαρμακείων και να δω μετά τι θα κάνατε, δεν εκτιμάτε τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό εμεί εδώ. παίρνοντας την κυβερνητική γραμμή, την πατριωτική γραμμή, ενάντια στη συμμορία της μιζέρια που ανήκετε και όλοι που γκρινιάζετε, μεταδίδουμε αυτές τις δηλώσεις για να καταλάβουμε τι έχουμε, ώστε να μην το χάσουμε, γιατί αν χάσουμε αυτό θα χάσουμε και τα φάρμακα. Θα χάσουμε και την πατρίδα, όλα μαζί. Κάτι άλλο που δεν έχουμε είναι τα σεντόνια. Ο κύριο Παύλο από το Βύρο να μα ρωτάει: Μα λέει τα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε σεντόνια και έχουν τρομερέ ελλείψει. Τώρα, αυτό με τα σεντόνια πόσε φορέ δεν τα υπάρχει. Το γνωρίζει ο κύριο Υπουργό. Είναι ψευδέ αυτό που λέει. Ο κύριο Παύλο έχει τα mm. euh, χαιρετήματα μου. Κάνει λάθο. Πρώτον, αυτό με τα σεντόνια mm. δεν καλούμε και τη δική σα δημοσιογραφική ιδιότητα και τον κύριου Στούμπου και τον κύριου Τουξάκη. Κύριο Όσε φορέ ακούσει τη ζωή σα. Για τα σεντόνια, εγώ να. το έχω ζήσει. του δημοσιογράφου αν το έχουν ακούσει. Και πεκέ το ξενάξει, λέει το έχω ζήσει. Δεν είναι ότι το έχω ακούσει από δικού μου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε πριν τον υπουργό και ξεκινήσαμε αυτή τη δήλωση και θα την ακούσουμε και στο τελείωμα του πρώτου μέρου, τότε ότι η Πατρίδα έχει κάνει πάρα πολλά για την υγεία. Σεντόνια. Δεν έχει σεντόνια. Είναι ένα θέμα με τα Σεντόνια. Είναι τα μικρά, τα περίφημα μικρά θέματα σε ένα νοσοκομείο γιατί τα νοσοκομεία λειτουργούν στα μεγάλα τα αποκρίνονται άριστα λόγω τη πατρίδα και τη κυβερνήσεω. Έστα μικρά πώ τα Σεντόνια δεν μπορεί. Τόσο εσύ θα ακούσει. Τελευταία φορά το έχετε ακούσει 500.000 φορέ. Να πώ στον κύριο Παύλου για να το ξέρει. Συγγενικό πρόσωπο δηλαδή. Γενικά τα αναλώσιμα, κύριε Τη μάνα μου, εγώ στο λαϊκό νοσοκομείο που πέθανε σε 9 Δεκεμβρίου του 1993, έκανε μονοκλανικά, την Και παίρνουν ένα και αυτά στα μεγάλα πράγματα. Και αυτά στα μεγάλα πράγματα. Στα φάρμακα, Να προσθέτει τα μικρά. Στα μικρά, γιατί δεν έχουμε μικρή τι άξονα των 10-25.0. Μπορεί να μείνει το χαρτί, μπορεί να μείνει το μπορεί να καλύτερο το λογαριασμό. Είναι μικρά πράγματα στα Το χαρτί μπορεί να τελειώσει όντω το σαπούνι το σεντόν. Είναι πράγματα που τελειώνουν ορό, η ένση, οτιδήποτε ο γιατρός, Μικρά είναι αυτά. Τα νοσοκομεία, στα μεγάλα όμως θέματα πάνε πάρα πολύ καλά. Να μπεις σε ένα τέτοιο ήδρυμα, να μην χρειαστεί δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή να χρειαστεί, χρειάζεται για όλου. Και να. Το πρώτο που ακουμπάει πάνω σου, πριν το γιατρό και πριν την νοσοκόμα, είναι το νοσοκόμμα, είναι το Σεντόνι. Και, και για λόγου ψυχολογικού, επειδή δεν νιώθει και τόσο όμορφο εκεί μέσα, πονά, νιώθει άσχημα, δεν ξέρει τι θα γίνει, το πρώτο που θα έπρεπε να υπάρχει αυτό που σε ακουμπάει, έπρεπε να ήταν προσφορά με δέκα σφραγίδες πάνω τη κυβέρνηση και τη πατρίδα, που να κοιμάσαι και να σε αγκαλιάζει η πατρίδα. Όχι, αυτό είναι μικρό, δεν μπορεί να το. Εξασφαλίσει αλλά μόνο τα μεγάλα. Στα μεγάλα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Οπότε τώρα που θα ξανακούσουμε την πατρίδα, να ξέρετε ότι δεν περιλαμβάνονται σε σεντόνια. Η πατρίδα, κύριε Παύλου, η πατρίδα και αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά για την υγεία. Πάρα πολλά για την υγεία. Δε κουρέτε. Δε κουρέτε. <χωράκι> πένει, Πάρα πολλά για την υγεία! Πάρα πολλά για την υγεία! <χωράκι> Εδώ ελληνοφρένια. Με όλα τα καλά, τι πρωτιέ μα στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Χωρί εντόνια όμω. υπερτιμημένα και τα Σεντόνια δεν χρειάζονται, το στρώμα κατευθείαν αυτό και το πλαστικό ειδικά του νοσοκομείου ό,τι καλύτερο γλυκά γλυκά ακουμπάς πάνω και περνάνε οι ώρε πολύ ευχάριστα να μην στεκόμαστε στις λεπτομέρειες υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που χαλάνε την συνολική τέλεια εικόνα μια τέτοια είναι το Σεντόνι 2, 11, 10, 80. 8, 80. Είναι μέσα, χωρί εντόνι, σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Radio Παπάκη παραπολτικά.gr Το mail του σταθμού, το βλέπω εδώ μπροστά, ότι στέλνετε. Ο Δημητρη Κυρικό ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτε διαφημίσει. Γεια σα, Αβοστόλη. Γεια χαρά. Τι είπε ο Σιριζέο για πορεία στη Ρώμη, αφιλέ. Δύο κρυστοφασιλάκη τη περιοχή. Ήτανε ποτάμι ο mm. κόσμο συνάντηση. τον συνάντησε. Μιλάμε για πορεία προ το λαό, μιλάμε πορεία προ τη Ρώμη. Θα μα τρελάνε το ξένα. Υμαστείτε, καγκαν καγκανγκανγκαν. Η πορεία στη Ρώμη ξέρει τι είναι ή του ξέφυγε. Ε, εντάξει, έχει δίκα ταινίες τη Βουκιουκλάκη με τη Άρα... φωντά τη τρέβει και σου λέει αυτό είναι. Σωστά. Το επόμενο δηλαδή... Θα να κάνει ε, ευχή κανέ... να βγει πρόεδρο. Κανένα κίνημα στην πυραρία. Δεν ξέρω εγώ στο μόναχο τι επόμενη στάση μετά την πορεία στη Ρώμη. Όλα παίζουν, όλα. Εγώ το ακούω. Πω. Αποστολή. Ναι, αποστολή. Κάνω μια πρόσκληση στη Δεσκαλέτσα. Για να είμαι. Κοντά είστε σχετικά. Θα την περιμένω στο τζαμί Καλούτσανε. Στο τζαμί, εσύ πρέπει να πάτε. Εσύ θα ταξιδέψει, αυτή δεν έρχεται. Ε. Είναι σκληρή. Πού? Τζαμί Καλούτσανε. Σαββατοκύριακο. Πού είναι αυτό το τζαμί. Έλα, ρε. Έχει που τα λέει ο πασά εκεί, εμποδίπλα. Να πα, θα τη βρει εσύ. Σε άλλο τζαμί, στη Θεσσαλονίκη έχει. Όχι, όχι, εκεί είναι αυτή. Εκεί να πά να κάνετε χαμά κάτι. Ρε, ανέφερε το ΣΥ και θα είναι αυτή εκεί. Αλλά το λέω εγώ και βλέπουμε. Σαββατοκύριακο, θα είμαι εκεί. Μην το πάει τόσο ζεστά θα δούμε εντάξει, εντάξει ξυρίσου το σώσ έλα γεια Καλησπέρα. Γεια Μαρία. Τι κάνει. Σου έχω μήνυμα από κομμενάκι στα Γιάννενα. Για πε. Κάτι σε περιμένει του αυτοκίνητο σε ένα τζαμί, δεν θυμάμαι πιο. Τα Γιάννενα, εμένα. Ναι, το όλη Πασάδα. Κάπου μπε στα τζαμιά και ψάξει, ξέρω εγώ. Τα Γιάννενα, εγώ έβγαλε το παιδαγωγικό παιδί μου. Α, δεν ήταν τυχαίο άρα. Δεν ξέρω. Άρα <laughs> το κομμενάκι <laughs> ήταν μιλημένο. Μιλιμένο το κομμενάκι. Ή θυμάται και από γιάννη. παλιά κάτι έχει συγκρατήσει. Αχά, λε, αι, μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω το μυαλό αέρα, αλλά α το λέω. Όχι, όχι, όχι. μια και ξεκινήσαμε σε ευχάριστα να το Συνεχίσουμε ευχάριστα. Θα κάνει το διαγνωστικό τεστ για το καρκίνο του παχαίου Σεντερού. Εγώ το κάνω χρόνια τώρα από μόνο μου. Δεν δει ένα κλείσιμο, ξέρω. Με πατέντα. Είναι το γνωστό αυτό που πουλάει και ο Βελόπουλο, το κολοδαχτυλικό. Αυτό, ναι. Ναι, που το βάζει, βγάζει, δοκιμάζει. Μπράβο. Και τυνάζει. Το τυνάζει πρώτα, λίγο να δει. Μόνο, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Οι εντολέ είναι μέσα. Μέσα, μισό λεπτάκι. Ο Κούλη πώ το έκανε, με τον καινούριο τρόπο ή τον παλιό. Δεν ξέρω τι λεπτομέρειε. Εγώ τον είδα στο Το φαρμακείο που πήγε να παραλάβει το διαγνωστικό τεστ. Τον είδα και εγώ στο φαρμακείο. Με το μετά να μα δείξει, να κάνει ένα TikTok. Και ρώτησε τι φαρμακοποιό. Οι εντολέ είναι μέσα. Το τεστ που σα δίνουν είναι αυτό. Είναι ε... πιστοποιημένο Και οι εντολέ είναι μέσα. Έτσι, δεν είναι... Ναι, α... είναι. Οι εντολέ του λαού είναι μέσα. Ο κουλ του Κολάμπια cool και του Χάρβαρτ. Ποιε εντολέ, ρε, ουφό. Δώσε το βάση δι... στο Κολάμπια όταν κάνει αυτό το τεστ. Κολάμπια. Δεν το Κολάμπια τι είναι. Κολάμπια, ναι, Αντί να τη οδηγήσει, Πεντωλές. Οπότε, υπάρχουν δύο θεματάκια. Το ένα είναι η τιμή που το προμηθεύτηκαν, που είναι 6 φορέ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που χρεώνει ο ΕΟΠΗ. Εντάξει, αυτό οκ. Okay. Το ακούω. Αυτό είναι πρόβλημα για του φτωχού μόνο. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα 2.0. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Να, πάμε παρακάτω όμω. Και επίθεση, οι γιατροί αμφισβητούν την εγκυρότητα του τεστ, γιατί δίνει ψευδή αποτελέσματα. Και ψευδοσθετικά και ψευδοσαρνητικά. Άρα, το ερώτημα είναι, ποιοι πήραν τη μίζα. Και τι να πάρουν εμεί αμέσω, ότι πήρε κάποιο μίζα. Να, Έχω... αυτά δεν μπορώ. Εξα... Εξαπλάσια τιμή. Ναι, δεν θα το εκτιμήσετε αλλιώ, Δεν γίνεται, κάποιος Άμα ήταν φθηνό, κανείς δεν θα έδινε σημασία Σε κάποιες ηλικίες και πάνω, χορηγείται δωρεάν Όχι, τώρα uh, Πέθανε ο τσάμπας Πλέον θα εξετάζουμε τον κόλω σας με χαίωση Γεια σα παραγωγικά. Ναι. Αποσύνδε τηλεφωνώ από το ραδιφωνικό σταθμό. Ναι, και. Έχω ένα προβληματάκι. Μου κάνει κάποιε αποσυνδέσει και από το streaming. Έχετε κάποιο πρόβλημα και από την OPA. Λέγαμε κάτι για Μητσοτάκι, μήπω αυτό. Χά, τι έχει, τι εκφοβεί, έχω πάρει. Ναι. Μήπω όταν ακούγεται τη λέξη Μητσοτάκι κόβεται γιατί το έχουν απαγορεύσει. Λε γιατί γινόταν από χθε αυτό. Ναι, από χθε. Γιατί υπάρχει σαν τελική εκπομπή στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει μια ευαισθησία με τη Σάτρινα. Έχει πει όταν ακούγεται Μητσοτάκι πι κι και κόβεται η λέξη. Τελειώσατε. Πέφτουμε Και, και πάνε εσάς πάνε σας νοιάζει με πάνε διακοπή Οπότε να μην το λέτε συγνά γιατί κόβετε από τον αέρα Ναι ή θα ξέρετε ότι όταν υπάρχει διακοπή υπάρχει βρισιά γύρω από Μητσοτάκη Ε, ευχαριστώ Οπότε σχεδιάστε και εσείς ελεύθερα πάνω στο κενό Καλό δεσημέρι Να είστε καλά σε εμπρός ο Ρωκά Η πατρίδα κύριε, Παύλου, η πατρίδα και αυτή η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά για την υγεία. Τι άλλο θέλετε, κύριε. Παύλου? Και κύριε Παύλε, όλοι οι Παύλοι και όλοι οι υπόλοιποι, να ξέρετε ότι η πατρίδα κάνει αυτά που μα περιέγραψε τώρα ο Υπουργό. Αλλά έχετε κι εσείς ε, άποψη, γιατί αναγκαστικά περνάτε μέσα, έξω, γύρω, πάνω, κάτω από τα νοσοκομεία. Ποιο διασύρει τη χώρα, είναι ένα ωραίο ερώτημα. Ποιο διασύρει τη χώρα, διαβάλει τη χώρα στο εξωτερικό. Η κυρία Βόζεμπεργκ, που χτε μίλησε στο ραδιόφωνο του Σκάι, βρήκε ποιο. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι αυτοί που χάσουν τα παιδιά του και όλοι πονάμε γι' αυτό, δεν υπάρχει ο πόνο να διαβαθμίζεται ανάλογα με την ιδεολογία του καθενό, να τα ξεκαθαρίζουμε. Υποτίθεται ότι έπρεπε να σπέβδουν ή να επιθυμούν την επίσπευση τη δίκη και τη διαλέγκαση τη υπόθεση και την απόδοση ευθυνών. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, τι έκανε ω υπεύθυνη κυβέρνηση. Έφερε τροποποίηση στον κώδικα ποινική δικαιονομία, παρέκαμψε τα βουλεύματα και έτσι η δίκη έπρεπε να ξεκινήσει ένα χρόνο μετά την τραγου... Δηλαδή την άνοιξη φέτον του 24. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί. Γιατί τα θύματα, οι συγγενείς των θύματων με συγχωρείτε, θέλουν να ανεβρίσκουν άλλες αιτίες, ευρήματα λένε ότι δεν είναι παρκή για να σχηματιστεί ο φάκελος των δικογραφιών αυτών και καθυστερούν με δική τους ευθύνη. Η ευθύνη λοιπόν για την έναρξη της δίκης για το έγκλημα των τεμπών, σε αυτό αναφέρεται η κυρία Βόζεμπεργκ, είναι στους συγγενείς. η οποία ενώ ήταν όλα έτοιμα και υπήρχαν τα στοιχεία θέλουν να κάνουν και άλλες έρευνες, βάζουν και δικούς τους ανθρώπους γιατί έχουν μια καχυποψία απέναντι σε μια κυβέρνηση και σε ένα σύστημα θεσμών, διαπλεκόμενων θεσμών, δικαιοσύνη, αστυνομία, αρχές γενικότερα επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία, επειδή καλύφθηκαν, συγκαλύφθηκαν και καλύφθηκαν τσιμεντώθηκαν στην κυριολεξία τα απαραίτητα στοιχεία γιατί δύο μέρες μετά πήγαν εκεί οι γερανοί, τα συνεργεία και όλοι οι υπόλοιποι και τον ο, χώρο που υπήρχαν τα στοιχεία τον κάλυψαν και έριξαν και πίσω από πάνω, μετέφεραν τα μπάζα που τα μετέφεραν και ψάχνουν οι συγγενείς οι έρμοι εδώ και εκεί να βρουν στοιχεία για τα νεκρά παιδιά τους όλο αυτό που το ξέρουμε και το παρακολουθεί όλη η Ελλάδα και έχει τεκμηριωμένη και εδρεωμένη άποψη σε ισχυρά ποσοστά, 80% περίπου, η κυρία Βόζεμπερκ το θεωρεί ευθύνη των συγγενών και ότι πρέπει να αυτοί να αλλάξουν στάση για να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, το δικαστήριο δηλαδή. Πιο συγκεκριμένα εξειδίκευσε τις ευθύνες η κυρία Βόζεμπερκ κατά της Καριστιανού. Καταρχά, πρέπει να σα πω ότι εγώ την είδα, την κυρία Καριστιανού. Ζήτησε να με δει στι Βρυξέλλε, διότι έρχεται και προβαίνει σε καταγγελίε, καθοδηγούμενη από τον κύριο Αρβανίτη, από τον συνάδελφό μου, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτή την τακτική και αυτή την πολιτική ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένα πρόσωπα. Όταν συνέβη η τραγωδία των τεμπών αυτό εργαλειοποιήθηκε άμεσα χρησιμοποιώντα τον πόνο τη κυρία Καριστιανού. Δεν θα την τη μίλησα με πολύ σεβασμό και η ίδια ήταν εκπρεπέστα, τη Ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει το μόνο αποτέλεσμα έχει να συμφωναντίτε και να συμφωνίζεται η χώρα μα, η οποία έχει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Μου είπε λοιπόν και εμένα ότι εγώ δεν εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη, διότι δεν είναι κατηγορούμενο ο κόστο καρμαλή. Σε είπε αυτό δεν είναι δική σα αρμοδιότητα και δεν είναι και δικαίωμα σα να το λέτε, διότι κανεί δεν έφερε τον κύριο καρμαλή ω κατηγορούμενο για αξιότητε πράσινο. Ούτε μπορεί μια πολιτική προσωπικότητα που έχει αναλάβει αμέσω στην πολιτική ευθύνη να ελέγχεται από. Έναν ιδιώτη που δεν υποτιμώ το μέγεθο του πόνου του για την απώλεια του παιδιού του να ελέγχεται για αξιόπινε πράξεις όταν οι θεσμοί δεν έχουν οδηγήσει τον κύριο Καραμαλή ως κατηγορούμενο. Μα οι θεσμοί είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Και είδαμε την Εξεταστική Επιτροπή πέρυσι τέτοιε μέρε ξεκινούσε, πώ ακριβώ κινήθηκαν μέσα εκεί οι θεσμοί, οι εκπρόσωποι των θεσμών, ο πρόεδρο αυτή τη επιτροπή. Και όλα τα άλλα, και βεβαίω η κυρία Βόζεμπερκ δεν απαντά και δεν θέτει καθόλου το θέμα τη δυσπιστία που υπάρχει στο σύνολο τη ελληνική κοινωνία για τη δικαιοσύνη. Έτσι, όπω η δικαιοσύνη, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, και σε άλλα θέματα έχει λειτουργήσει. Και επικαλείται την απόφαση των θεσμών για τον Καραμαλή, για να πει και είπε στην κυρία Καριστιανού ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί οι θεσμοί δεν κατηγόρησαν τον Καραμαλή. Άρα, αθώο ο Καραμαλή, άρα, κακώ δυσφημείται τη χώρα. Ή πιστεύουμε ότι έχουμε μια δημοκρατία, ή αν δεν μα υφέρει η δημοκρατία, δεν μπορεί να διασύρετε με αποτέλεσμα να σηκωφαντείται η χώρα στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η θέση μου. Και κάποια άλλα πράγματα που είπαμε με την κυρία Καριστιανού, διότι απευθύνεται στην δική μα την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Τη είπα γιατί δεν το κάνατε την περασμένη την πενταετία όταν μιλάτε για κράτο δικαίου. Είναι άλλη αρμόδια επιτροπή. Εκεί ε, αναγνωρίζω μια σκοπιμότητα. Δεν είναι ωφέλιμο και δεν ωφελεί ούτε τη δικαίωση που επιθυμούν οι συγγενεί. Των θυμάτων να διασύρεται η χώρα. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Μόνο σε οδυνηρά αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει. Θα κάνει ό,τι κάνει η χώρα. Ο λαό θα τα βλέπει, θα έχει άποψη, αλλά δεν πρέπει να το λέει παρά έξω. Γιατί όταν λέγεται η αλήθεια, διασύρεται η χώρα. Γιατί πώ αλλιώ να πει και να χαρακτηρίσει την πράξη μπαζόματο του τόπου του εγκλήματο δύο μέρε μετά. Σε ποια οργανωμένη χώρα θα συνέβαινε αυτό. Και όχι μόνο θα βγάζανε σε βάθο ενό μέτρου τα μπάζα, αλλά θα ρίχναν από πάνω και τσιμέντο και πίσω για να μην υπάρχει ίχνος στοιχείου. Όλο αυτό πώ μπορεί να το πει, αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα που κάνει τέτοια, αυτή η κυβέρνηση που οργανώνει και μεθοδεύει τέτοιε καταστάσει, πρέπει μόνο να διασυρθεί. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνει κανεί για τη χώρα αν αγαπάει τη χώρα. Πρέπει να τη διασύρει για να βγει το κακό και να μην ξανασυμβεί αυτό ακριβώ και για να μην ξανά 57 Νεκρος. Λάος τώρα μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σου, πώ το λέει, τι κάνει. Καλά, μια χαρά. Μπράβο. Λοιπόν, δεν νιώθει εθνικά υπερήφανο που έλεγε σήμερα ο Βορίδη ότι όλα είναι μια χαρά. Πώ δεν νιώθω. Τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, πάει η κυβέρνηση. Μια χαρά. Αντάξει. Θα άμεσα συζητήσουμε. Όχι. Και να ήταν ο το yeah. μόνο. Αυτό ήρθε σαν επιστέγασμα. Πάνω από τα καλά που νιώθουμε ότι γίνονται έτσι κι αλλιώ. Πιστοποιήθηκε τώρα, τέλο. Τα οποία λέει και ο Άδωνη Γεωργιάδη. Τα λέει φωναχτά. Πού να το πάνε. Υπερπρότη δεν γίνεται. Γενικώ αυτοί που δεν έχουν καλή σχέση με την αλήθεια πλασάρουν κάτι άλλο Έντονο τρόπο για να πείσουν του χαχόλου. Α μάλιστα. Mm. Και δεν μου λε, η εκπομπή σα ακόμα συνεχίζει να στηρίζει κασσελάκι για ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει αλλάξει αυτό, θα κοτώ. Κασελάκι! Απ' το Μαϊάμι στην Κουμουνδούρου, μια μπαρούφα δρόμο! Και πώ θα κάνουμε τώρα για να μπορέσει να πάει στο συνέδριο ο σύντροφο. Τι νοεί πώ θα πάει. Δεν τον αφήνουν, λέει ότι δεν θα τον αφήσουν. Θα κατέβει τον Τόμ το Κρούζαο πάνω με το σκηνή. Α, τέλεια ιδέα. Που τον έχω ικανό δηλαδή τώρα για κασελάκι είναι ιδανικό αυτό να κάνει μια τέτοια εντυπωσιακή είσοδο. Είναι και γυμνασμένος, εντάξει, όλα καλά. Ναι, καλέ, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Η Ελένη Λουκάι με. Έλα μωρή, τι θες. 28 Οκτωβρίου του 1940 θα πω μια κουβέντα αλλού δεν να την κεντρωθώ, ότι η διπλή εθνικής μαγιορτή την οφείλουμε τη λευτεριά μας. Στο ΕΑΜ. Στην Παναγία, η Αστηστράτηγο Παναγία. Στην Παναγία την αιαμίτισα, Πανα, που λέμε. Η Αγία σκέψη, σκέπαζε και έδωσε τη μύθη. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Για το σήμερα, 28 Οκτωβρίου. Είσαι το... με τον Άρη και εσύ. Σήμερα τώρα έχουμε γερμανική σκλαβιά, γερμανική κατοχή. Ναι, εντάξει, η... αλλά άμα δεν ήταν ο Άρης, τέλο πάντων. Η παρελάση είναι κοροϊδία. Σήμερα τώρα η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Αυτή η αλήθεια. Και χθε δεν ήταν. Δεν είναι μόνο σήμερα, ήταν και χθε το πρόβλημα. Τώρα 28 Οκτωβρίου του 2022, 2024. Η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Ναι, Μωρή, ούτε χθε όμω ήταν και το 23 δεν ήταν και το 25 δεν θα είναι. Chill out, λίγο. Κουλ, κουλ, κουλ. ¡Cool, cool! ¡Ya! Yeah. Να σου πω, ο, ο μη τρομάρα, ο θείο του τρομάρα του Παλαιστή, ήταν ο θείο μου, αδερφός τη μητέρα μου, με αυτό το επίθετο. Oh. Τον σκότωσαν οι Ιταλοί, ήταν Παλαιστή όπω ο τρομάρα. Έκανε τέτοια στι πλατείε και ήταν όμω και στο Ελλάς, τότε, πριν στο πρώτο Αντάρτικο μου. Yeah, έπρεπε να το φανταστώ ότι θα υπάρξει. Στο πάει πρώτο Αντάρτικο όμω. Πρόσεξε, ήταν Παλαιστή, τον εμπεστευόταν και διέδωδε τα μυστικά στο βουνό και κάποιο τον εκάρβουσε. Oh. Και τον σκότωσαν οι Ιταλοί στην πάτρα με γιατί ήταν υπαλλεστής Είναι θείος του Τρομάρα και λέγεται Μητρομάρας Δηλαδή μα τον έβλεπες έλεγες Μητρομάρα τον είδα Α Μητρομάρα νόμιζα μη λέμε Μίτσος ας πούμε Μητρος κάτι αυτό Μητρομάρας Γεώργιο Α Γεώργο Μητρομάρας μάλιστα ναι, ναι, Κατάλαβα γεια. τώρα ξέρω έλα γεια Άντε, Καταρχά, ευχαριστώ για την Ελένη Λουκά που την άφησε να μιλήσει τόση ώρα. Τι να κάνω, χάρη σα κάνω, εγώ δεν αντέχω. Ναι, είναι ο κρυφό ερωτά μου. Άλλο ένα κρυφό ερωτά μου που τον κόβει συνέχεια είναι ο Μαρκώνη. Άλλο για και αυτό να μιλήσει. Ναι, δεν με σκέφτεστε κανένα σε μένα. Τι να κάνω εγώ, πόσο να αντέξω. Αυτή είναι η δουλειά σου, φιλέτε. Όλε οι δουλειέ έχουν δυσκολίε. Εγώ πήρα να Συστό. καταθέσω την αλήθεια γιατί η Λουκά ήταν μπροστά μου που ψηφίζαμε μαζί, Ανδρουλάκη. Τώρα... Μαζί, ψηφίζαμε Είμαστε στο, στο ίδιο. Ήταν μπροστά μου και λέει: Εδώ σου ξουμούξου παίζανε κάτι βλέμματα. Τι παντρεμένη και τέτοια παντρεμένη είναι, αλλά την κουνάει την αχλαδιά. Το πάει το γράμμα. Κοπά, έκανε. Ε, είχαμε εκεί μια κουβέντα ώρα, αλλάξαμε για τηλέφωνα. Τελικά, να δούμε κάτι θα γίνει. Να το <συγγλώδη> μεση ακούσει ο Μαρκώνη μόνο, ε. Η Ελένη Λουκά, σε Δεν θέλω να τελειώσει. Στήων... Θέλω να σε δω να το περιμένει. Ελάγια. Λίγο πολιτισμικό σοκ Από τη Λουκά και Τάο λέει Με το Μαρκόνι, μουσική Μίκη Θοδωράκη Το τραγούδι Την πόρτα ανοίγω το βράδυ Αυτός είναι ο τίτλος Τάσος Λιβαδίτης έχει γράψει τους στίχους Τους υπέροχους στίχους Γιατί σαν σήμερα το 1988 έφυγε από τη ζωή Είπαμε έτσι να κλείσουμε την εκπομπή τη σημερινή Μετά από όσα ακούσαμε και από τη Βόζεμπεργκ Για τα, τους συγγενείς των θυμά των Έτσι σας αποχαιρετούμε, γλυκά γλυκά μας πάει η φωνή του Μίκη του που το τραγουδάει Στο τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος Μαγκαζίνου Εμείς τα υπόλοιπα, αύριο γεια σας Την πόρτα. I'm Από το Λιάστο. άκουσα που βίλακε με το μαρικό Σου έδωσε το τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου που ήταν στι κούκκε. Ναι. Αυτός είναι ηλεκτρολόγος του αν <συμίλυν> ή κάνει Α, δεν ξέρω. Ά, καλά. Ψάξεις, Ψάξεις α, καλά. έναν Ψάχνω έναν Με τι εργαλείο κάνετε αυτές τις φορέ που μιλάνε αυτοί για που τους βλέπετε. Ένα εργαλείο τώρα πολύ συγκεκριμένο. Τώρα που μόνο Ένα εργαλείο τώρα. Ναι, γεια σου, πώ λέτε, κάνει καλά, είσαι. Γεια χαρά, καλά. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Βα, κουκουλίτσα και πάμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να καταγγείλω την ΕΡΤ, γιατί κάνει απάντα σε τον πρόεδρο τον Αμβρουλάκη του Πασόκ και λέει ότι σε ένα άρθρο θα κάνει στο 360 μήρες. Στην ουσία θα μείνει δηλαδή ο ίδιο. Γιατί μα το λέει από τώρα και δεν το λέει να περιμένουμε σου είναι ένα έχει τσίρκο στην πόλη σας θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό, είσαι ικανοποιημένο. θες να πας να το δεις όλας; ναι ναι από κοντά δεν είναι αρκετή η διαφήμιση Έλα, Μαστολίδη. Έλα, φίλε. Να σου πω. Η αλήθεια είναι πρώτη φορά που με τον Βελόπουλο. Ότι θα έρθει βασιλιά. Oh. Στη χώρα μα θα επανέλθει όσο και να ακούγεται περίεργο, με ένα περίεργο τρόπο η βασιλεία. Όχι. Mm. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι όποτε κυβερνάει η νεκροδέξη, ο κνόδαλο σαν αυτού που κυβερνάνε τώρα, έρχεται μια εθνική τραγωδία. Φοβάμε δραματικέ εξέλιξει. Εθνική μειοδοσία, δηλαδή. Εθνική τραγωδία, λέω. Με δεκανήκια Βελόπουλου, να το πούμε και έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Γιατί Ωραία ήταν Βελόπουλο, αλλά δεν λέει τα δικά του. Εντάξει, λέει, είπε τα μισά αυτά που συμφέρουν. Τι Και κυβερνάνε κάποια ακροδεξιά κνόδαλα σαν αυτόν. Όντω έρχεται μια εθνική τραγωδία. Θα θυμηθούμε την Κύπρο, την εργασιακή καταστροφή, τι να θυμηθούμε, έτσι. έτσι. Έτσι, αγαπητέ, έτσι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, λοιπόν, αυτά είναι φιλεύθερα. φιλιά στα κολλήρια. Να σου πω, Κρήτη, θα έρθει. Αν θα έρθει, λέει. Για πότε το υπολογίζω, Εγώ θα έρθω ή θα έρθει. Εγώ δεν ξέρω, για ε, πότε το υπολογίζω. Ε, βλέπει τι να έρθω κάνω, μα δεν ξέρει. Κάθε φιλά μου πει πότε περίπου για να δω, αν θα έχω άδεια. Να μείνουμε την άλλη του κόσμου. Είναι νωρί ακόμα, θα σου πω, θα τα ξαναπούμε. Μέλα, μάνα μου. Έλα. Μετά την εθνική παρέλαση που είδα τη... για την επέτειο στη Θεσσαλονίκη, όσο άντε ξαναδώ, γιατί αυτό που έκανε τη μετάδοση, το πορεύω. Στη... Τι ανιστόριτοι είμαστε. Κάτι παπαρκέ έλεγε ότι ο Τσόρτσιλ είπε για του Έλληνε. Παξί, όλα αυτά τα βγάλαμε εμεί εμείς, σε παρένθεση για να το ορλώσουμε το εθνικό πρόνημα. Οι φασίστε τότε που γράψαν την ιστορία κατά το δοκούν, όπω του βάλανε οι μετέπειτα κυβερνήσει. Μη λε που... κατά το δοκούν, μην δύσκολε λέξει, θα καταλαβαίνει όλο το Κόλα, κοινό. Καλά, καλά. Και εγώ που το λέω, το έχω διαβάσει. Νομίζω ότι ξέρει τι είναι. Α, το χρησιμοποιώ, ξέρει τώρα. Κατά τον δοκούν και αυτό. Κατά το δοκούν Κατά και, το και εσύ, ναι. λοιπόν, και άκουσα και μια δήλωση, είδα στο YouTube, μάλλον, του Χατζηδάκη, ο οποίο φαινόταν με του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Έτσι. Α, του καλού. Του Χατζηδάκη του καλού, ο καλού ο όχι του άλλου. Εμένα μου αρέσει το 8 αρνεί. Ναι, ναι, του πατριώτη που επάνω του Τραγκιώτη. Λοιπόν, που παρόλο που ήταν δεξιό ο άνθρωπο και το δήλωνε, κάτι δηλώσει που είχε κάνει για την επέτειο τη 28η Οκτωβρίου. Πώ το ταυτίστηκα αποστόλιβο τον άνθρωπο. Για τον σύλλογο που σε πιο και ο καρακότητε έτρια το βραξί να τον το και τι δεν είπε. Και αυτό που έμαθα αποκλειστικά τώρα στο δίνω κληροφορία ρουφιάλιά, ο Τσολιάς που ήταν εκεί σαν που λέγαμε και το παλικάρι, ξέρει τελικά γιατί το τα στο μάτι. Όχι μάτια μου γύρισε αριστερά είναι Λογικό είναι αυτό. Αν μπορούσες και δεν φοβόταν να φύγει, μπορεί να κάνει την κανένα με το. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, τα γιορτάρια γυ... άμα δεν ήταν ο κόκκινος στρατός στα 19.000 ,20 ή 20.000, ακόμα γερμανικά θα μιλάγαμε. <συσοκλή>